Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι Ραδιοάρτα Μαδερουζή Μαδερουζή Ραδιοάρτας στους 101,5. Mm -hmm. Με την εκπομπή Τι έγινε ρε παιδιά Πολύ μεγάλη καλημέρα Και από την κούλα έχετε <Γυσίλια> Γιάννης Λαζάρου για καμιά ωρίτσα Παρέα <Γυσίλια> Αν θέλετε να μας Διορθώσετε, να παρατηρήσετε κάτι Τα τηλέφωνα τα ξέρετε <Γυσίλια> moi écarté mal qui mélange en rose et marine c'est qui veut se faire du bien sans jamais faire du mal mais chante bleu toi jaloux toi έγινε ρε παιδιά, ήρθε ο Χέρ Σόιμπλε χαρούλες διάφορα ωραία εκεί πέρα έδωσε έδωσε με, την, με τον ερχομό του κύρος πυγμή σούφερε πράμα πράγμα ε, πό. Πο, πο, πο. εκείνο που κυριάρχησε στην επίσκεψη του Χέρ του Χέρ Σόιμπλε είναι το Ταμείο ανάπτυξη; τι είναι λοιπόν, τι θα είναι το Ταμείο Ανάπτυξης που συμφώνησε ο Χερσόιμπλε με την ελληνική κυβέρνηση που κυβερνάει ναι, την Ελλάδα, τι είναι. Λοιπόν αυτό το Ταμείο χοντρικά είναι... θα λειτουργεί σύμφωνα με νομοθεσία, την νομοθεσία της ΕΕ, με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια σε παρακαλώ και ένας από τους βασικούς τους σκοπούς όπως αναφέρεται θα πρέπει να είναι η κερδοφορία και η παραγωγή αποδόσεων στους μετόχους του <Το δηλαδή αυτό το Ταμείο Ανάπτυξης όπως λέγαμε θα μαζευτούν εκεί πέρα να πούμε ξέρω εγώ θα μαζευτούν κάποια κεφαλαίουχη τέλος πάντων θα βάλουν τα λεφτά τους στο Ταμείο Ανάπτυξης να σε αναπτύξουν και σκοπός είναι λοιπόν όπως είπαμε η κερδοφορία και η παραγωγή αποδόσεων στους μετόχους του διότι δεν νομίζω να ξέρεις κανέναν εσύ από καταβολής κόσμου τη στιγμή που ανακαλύφθηκε το χρήμα να βάζει λεφτά και να μην θέλει απόδοση και κέρδος. Μουσική Είχαμε σημαντικέ συζητήσεις, είπε ο Γιανάκης, ο Στουρνάρα, χαιρετίζοντα την επίσκεψη του Χερσόιμπλε, και εφήγησαν όλα τα θέματα όπω το πρόγραμμα προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, τόσο στο διαρθρωτικό όσο και στο δημοσιονομικό τομέα Έδωσα αναφορά λοιπόν εκεί ολοχίας στο στον και στο Χερσόιμπλε αλλά η ουσία είναι αυτό που είπαμε το Ταμείο Ανάπτυξης έτσι λοιπόν μπήκαν και επίσημα κυρία μου κύριέ μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο οι υπογραφές μεταξύ Ελλάδος και Γερμανικής Επενδυτικής Τράπεζας της και FW που λέγαμε αυτής τη τράπεζα, η οποία τέλο πάντων θα δώσει θα δώσει όπως είπαμε και και δάνεια στους ε, στους ε, επιχειρηματίες μικρούς και μεγάλους για να μην έχουν να κάνουν με όσες τράπεζες έχουν απομείνει ελληνικέ, αλλά να έχουν να κάνουν απευθείας με το, με την τράπεζα αυτή την ε, επενδυτική την KFW που λέγαμε blue, the, Μάλιστα η KFW ε, αναγνωρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης των Ελλήνων και των πολιτών για τη μείωση των ελλημάτων για την πρόοδο την προκοπή και τη σωτηρία λοιπόν και αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την απασχόληση και δηλώνει εκ μέρους της γερμανικής κυβέρνησης ότι δεσμεύεται να υποστηρίξει τη χώρα μας τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε διμερές δηλαδή τελειώσαν τα πάντα αφού αναγνωρίζει τις προσπάθειες η KFW και ε, είναι μαζί μας και θα βοηθήσουν και τέλειωσαν. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν ξεπεράσει δηλαδή τους παπάδες η φιλες Τέλος, τέλος, τέλος. Τα προβλήματα είναι τελειωμένα. Είναι τελειωμένα. Πάντως από χθες και επίσημα και επίσημα μπήκαν οι υπογραφές, μπήκε το νερό στα βλάκι Προχωράει το σχέδιο όπως έχουμε μεταξαναείπει. Το σχέδιο Γιούγκο προχωράει. Ορίστε παρακαλώ. ΛΑΠ το τηλέφωνο Έχεις δίκιο τηλεακροατή μου Καλοκαιρινές περιόδους Έχουν υπογραφεί τα εσχρότερα πράγματα Αλλά δεν δίνει σημασία κανένας αυτά ε, Θυμάσαι και ο νόμος Του Λοβέρδου τότε Και θυμάσαι που λέγαμε ε, Καλοκαίρι δεν έτρωγε ξύλο κόσμος Σαπίζαν στο ξύλο τον κόσμο Και ο Παπούλιας Με τη Χίλαρη υπέγραφε Για τις αρχαιότητες και αυτά Ναι δεν δίνει σημασία κανένας Έχεις δίκιο εξέρεις τώρα καλοκαίρι να μην βάζουν και σε σκέψη το λαό ρε παιδί μου τη στιγμή που ο λαός κάνει τα μπάνια του να μην τον προβληματίζουν τώρα να πούμε κάθονται αυτοί τα υπογράφουν καλοκαίρι γιατί αυτοί, εντάξει αυτοί όλο το χρόνο διακοπές κάνουνε χαίστηκε η φορά δασταλώνει τώρα αν, δεν, αν χάσουν και ένα δυο μπάνια για να βάλουν αυτές τις υπογραφές με το Σόιμπλε, τη Χίλαρη και τα άλλα καλά παιδιά yeah. τέλος από χθες λοιπόν τέλος Τώρα το ερώτημα είναι το εξή. Το έρευνα το εξής. Θέλετες να κάνει αντιπολίτευση ο Αλέξης; Έτσι; Δεχάρικε με το με ότι έγινε με ότι έγινε ε, με τη KFW ειδικά με την KFW. Γιατί Αλέξης μου δεχάρικες; Εσύ δεν είσαι; Εσύ ο ίδιος Ρε Αλέξης θα με τρελάνει; Εγώ δηλαδή θα θα τρελαθώ είσαι φίλος μου. Εσύ δεν μας είπες ότι είσαι θαυμαστής του σχεδίου Μάρσαλ ή κάνω λάθος. Τι κάνω λάθος. Δε σου, σου διαφεύγουν κάποιες λεπτομέρειες ότι η KFW δημιουργήθηκε το 1948 ως μέρος του σχεδίου Μάρσαλ. Κατάλαβες. Οπότε αυτό πάρτο και ως ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ για την Ελλάδα. Ναι λέξη μου. Γιατί αφού είσαι θαυμαστής του σχεδίου Μάρσαλ Εσύ δεν μας τα έλεγες Εσύ ρε Αλέξη δεν μας τα έλεγες Παρακαλώ like Καλημέρα she does. She does. <laughs> yeah. Έλα. Τι να ξέρει αδερφέ μου Αλέξης το σχεδίο Μάρσαλ Το σχεδίο ο Αλέξης ε... Κοιτάει, εκεί όπω είναι θαυμαστή τη απαράμιλη γερμανική λογική, αυτά έλεγε όταν πήγε στη Γερμανία. Αυτά έλεγε όταν πήγε στη... στην Αμερική. <Συσχε> το σχέδιο Μάρσαλ, λοιπόν, επειδή είναι αριστερό ο Αλέξη, μου και επειδή οι προγονεί του, όπω μα είπε, από την εποχή του μεταξύ αντιπαλεύουν όλη αυτή την κατάσταση, οι προγονεί όλων των Σεριζέων και οι του ιδίου, λοιπόν, το σχέδιο Μάρσαλ δεν ήταν τίποτα άλλο από την ολοκληρωτική. Ε, κατάκτηση των χωρών στο οποίο απευθύνθηκαν με λεφτά τα, ας πάρουμε την Ελλάδα Έτσι, τα λεφτά πήγαν σε 8-10 οικογένειες τι ξέρεις ποιε οικογένειες να γίνουν αυτές οι τεράστιες βιομηχανίες λοιπόν να αστικοποιηθεί η κατάσταση να μαζέψουν τον κόσμο από τα χωριά να, να τους κάνουν ασ, αστούς λέμε τώρα να αστικοποιηθούν και το σύνθημα ήταν ένα Διορίστε, διορίστε, διορίστε. Χτίστε, χτίστε, χτίστε. Λοιπόν, αυτό ήταν. <κυρίζει> Κάτσε τώρα ο Αλέξη να πούμε να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα σε παρα... Αλλά γιατί δεν χάρηκε. Δεν μας είπε ότι είναι θαυμαστής του σχεδίου Μάρσαλ. Ορίστε, μέρος του σχεδίου Μάρσαλ είναι και η... η... η, η KFW. Γιατί ο Αλέξη μου δεν χαίρεσε <κυρίζει> Τα πράγματα τέλειωσαν. Τα κλειδιά του επενδυτικού ταμείου. Είναι σε αυτή την τράπεζα πια Η οποία θησαυρίζει από τα μνημόνια Ορίστε παρακαλώ Δεν αγαπώ Είσαι στιέπα Δεν αγαπώ Δεν αγαπώ Δεν αγαπώ Δεν αγαπώ Καλημέρα, καλημέρα Και μετά που λες μεγάλε Μαζί με το, με το σχέδιο Μάρσαλ Ήρθε η ομάδα εψιλον. Ε. Ξέρεις την ομάδα εψιλον. Μετά καλέσανε τους Ελ Και ήρθαν οι Νεφελίμ Και η Ελοχίμ Και βασσώσανε Γιατί τι ρε Εγώ γιατί δεν χαίρεσαι Γιατί Αφού είσαι θαυμαστής του σχεδίου Μάρσαλ και τούτο το πράγμα που θησαυρίζει ακόμη Από μνημόνια, από ε, καταβαραρθώσεις λαών Από ξέσκισμα λαών στόφερε επίσημα πια ο Χέρ Και υπέγραψαν Παρακαλώ Ναι όταν ήρθω αλάριχος Έλα Η ναι. Έλα έλα Καλά εντάξει, τον τώρα <laughs> <laughs> Ο Αλάρη του <Χοστούλη> είπε <laughs> <laughs> τώρα Άσε τώρα να βάλουμε τώρα <laughs> Μη λες τέτοια να Μη λες τέτοια να Οι Γερμανοί ξανά έρχονται έτσι πέρα Κάποτε ήμουνα πουλί Και με πουλί πουλί Μην το συζητάς το θέμα τώρα Ορίστε λοιπόν επίσημα Τα κλειδιά Τα πάντα στην KFW Χαμπάρι τίποτα Μιλάμε τώρα Σου λέω μόνο άστα τ' άλλα έτσι Άστα τα άλλα τα οποία έχουν κάνει τα οποία έχουν μόνο και μόνο για αυτό το, για αυτό το θέμα για αυτό το θέμα Χωρίστε παρακαλώ Λοιπόν που λες ελληνάρα μου Αυτό το, αυτό το πράγμα τώρα σου λέω, τι σου τι σου λέγα, ότι μόνο και μόνο γι' αυτό έπρεπε, έπρεπε αν μη τι άλλο οι σωτήρες να διαρριγνύουν τα ιματιά τους όχι στο δρόμο να έχουν μπει εκεί που είναι ο χερσό και να τους, πάρουν, να τους πάρουν τα στυλό από τα χέρια διότι αυτό το πράγμα πολύ απλά πάρα πολύ απλά είναι το εξή πολύ απλό ε, θεματάκι έχεις εσύ μια μικρομεσαία επιχείρηση ή γίνεται ένας δρόμος το χρηματοδοτεί η τράπεζα αλλά αυτόματα γίνεται συνεταίρος της επιχείρησής σου του έργου, του οτιδήποτε χρηματοδοτεί που σημαίνει τι Ο ότι οποιαδήποτε στιγμή θέλεις σου τραβάει το χαλί και γίνεται δικό της έτσι λειτουργεί όπου και αν πήγε θα αλλάξει η συμπεριφορά στην Ελλάδα επειδή σου αγαπάει επειδή της ξυπνήσαν τα φιλελληνικά της αισθήματα όπως μας έλεγε εδώ ο διαβασμένος αντιπεριευεάρχης για τους φιλελληνές μην μας ζουρ άστα τα άλλα σου λέω μόνο και μόνο για αυτό το θέμα το οποίο υπογράψαν θα έπρεπε να σηκώσουν Αντάρτικο Αντάρτικο κι εγώ τώρα θα έπρεπε να, να, να τα έχουν κάνει ρημαδιό Ρημαδιό Και όχι να κάθονται να ανταλλάσσουν εκεί Συνθήματα Εμφυλιοπολεμικά εμφιοπολεμι... Κάτι τσιριζεί με κάτι χρυσαυγίτες Για να γράφουν οι κάμερες Στη τηλεόραση Μη μας κάνετε πλάκα πια Άπαντες Εδώ είναι σοβαρό το θέμα Το ξέρετε Ενημερώσατε τους ψηφοφόρους σας Ενδιαφέρει τελικά τους ψηφοφόρους σας Κανένα σοβαρό θέμα Ή το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το ποσοστό το οποίο θα πάρετε στις εκλογές για να κυβερνήσετε. Να κυβερνήσετε τι και ποιον. Και ποιον. Αφού και η ζωή ακόμα αυτού που θες να κυβερνήσεις είναι ή δεν είναι ψηφοφόρος σου δεν του ανήκει όπως λέγαμε χθες. Ακόμα και η ιδιωτική εταιρεία θα αποφασίζει για το αν θα ζήσει ή αν θα πεθάνει. Ποιον να κυβερνήσεις τελικά. Ποιον ακριβώς να κυβερνήσεις. Δηλαδή τι θες να γίνεις. Λοχεία στη θέση του Λοχεία, του Σαμαράκια, του Βενιζέλου και του Κουβέλη. Δεν εξηγείται αλλιώς Αυτή η παθητική στάση που κρατάτε Παίζοντας του αντιπολίτευση Μουσική Αντί να κάθεσαι να ψάχνεις την ταυτότητα Την ιδεολογία Και τα και τα Και στο πόσο διάστημα θα διαλυθούν οι συνιστώσεις Πάρε ένα θέμα Μάθε το καλά Και βγαίνει στον κόσμο και ενημερωσέ τον. Ενημέρωσέ τον για αυτή την ιστορία που υπέγραψε ο Χαίρε Μαζί με την ελληνική λαϊ κυβέρνηση Ενημέρωσέ την Κι ασήσερο και θαυμαστής του σχεδίου Μάρσαλ Δεν πειράζει Όλα τα παιδιά κάνουμε λάθη Παιδιά είμαστε άμα δεν κάνουμε λάθη στην παιδική ηλικία Πότε θα τα κάνουμε Ορίστε, παρακαλώ φίλε να πούμε, όπως το λες είναι, ε, ε, μιλάμε για κατάσταση. δεν μπορεί τη, την ώρα που υπογράφει ο Χερσόεμπλε, μαζί με την υποτιθέμενη ελληνική κυβέρνηση, όλη αυτή την ιστορία να κάθεσε να μου παίζει στη, εμφιο, ε, με συνθήματα εμφυλιοπολεμικά στη, στη βολή των Ελλήνων, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, σε όποιο κόμμα κι αν είσαι όπου και αν ανήκεις. γιατί είσαι σε κόμμα τελικά αυτά και μόνο αποδεικνύουν ότι είσαστε σε κόμμα, κανονικό κόμμα είσαστε σε κανονικό κόμμα το να θέλετε να ξυπνήσετε διάφορα πράγματα μέσα στον κόσμο το να θέλετε να, να στρέψετε την προσοχή αλλού με όλες αυτές τι καταστάσεις που κάνατε εδώ μιλάμε χθε υπήρξε ένα ακόμη σφάξιμο σφάξιμο κυριολεκτικά τα πήραν όλα με αυτό που υπογράψαν με την KFW και Αντί να σας ενημερώσουν Αντί να, να σας βγάλουν στο δρόμο Να πάτε να το πάρετε το καροτσάκι Με το χέρι σόιμπλε και να το πετάξετε στην ψητάλια Λοιπόν να το πετάξετε μαζί και αυτόν Καθότανε και λέγανε συνθήματα Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Ούτε κάνω Ολυμπιακός Παναθηναϊκός χθες Έτσι λοιπόν φτάνει στο σημείο ο Χατζηδάκης Λέμε τώρα φαντάσου ότι αυτός έφαγε για ξύλο Φθηνότερο χρήμα για τις ε, για τις εταιρείες για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με το νέο ταμείο κατάλαβες εδώ στο συνέντευξη στο Sky ο άνθρωπας κατάλαβες και μας είπε ότι το ε, κράτος σε αυτό το ταμείο θα είναι καταλήτης θα βάζει κάποια χρήματα αλλά ζητά περισσότερα από ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές ποιοι είναι οι ιδιώτες επενδυτές λέμε τώρα Ξέρεις γιατί με γιατί κεφάλαια μιλάμε. Κάτσε περίμενα θα σου πω. Ορίστε παρακαλώ. Έτσι. αυτό. Έτσι. Ναι, ναι. Όπως το λες είναι φίλε μου. Λοιπόν, φτάνει λοιπόν... φτάνουμε στο σημείο... φτάνουμε στο σημείο... αυτή τη στιγμή με αυτό που έγινε χθε να ιδιωτικοποιηθεί το κράτος και όχι να κρατικοποιηθούν τα διάφορα. Το μνημόνιο που υπογράφτηκε την Πέμπτη προβλέπει τη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας στην οποία θα μετέχουν εκπρόσωποι της Ελλάδας και των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών που προτίθεται να συμβάλλουν στην ίδρυση του ταμείου και οι οποίοι θα παράσχουν την τεχνική βοήθεια προκειμένου και την μπλα και κλπ. Και Σας το εξηγήσαμε όπως το καταλαβαίνει η γκλάβα μας και όπως ακριβώς είναι και όπως ακριβώς λειτουργεί και σε άλλες χώρες καταλαβαίνεις και αντί να κάτσεις να ενημερώσεις τον κόσμο αντί να του πεις εδώ τέλειωσαν για μία ακόμη φορά όλα υπογράφουν οι υποτακτικοί, οι γερμανοτσολιάδες οι λοχίες, είδε κανείς τα πάντα κάθεσαι και κάνεις όλη αυτή την παράσταση χθες για να στρέψεις για μία ακόμη φορά την ε, τον κόσμο που παρακολουθεί τέλος πάντων όλα αυτά τα πράγματα και να μην πάρει χαμπάρι τι του τι τους στείνει ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Κουβέλης, ο Σόιμπλε και η παρέα αυτή όλων των Γερμανοτσολιάδων Μεγάλε, κατάλαβες? <σχειάς> Παρακαλώ I was Πολύ σωστά το βάζεις Πολύ σωστά το λες φίλε Βάζουν τον κόσμο και εκτονώνεται να πούμε με συνθήματα και κουβέντες Λοιπόν για... μη και γίνει τίποτα το παίζουν το θεατράκι μια χαρά. Και βλέπεις, και βλέπεις ότι το παίζουν όταν γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα. Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Μη και ξεφύγει τίποτα και ενημερωθεί κανονικά. Ενημερωθούν κανονικά ακόμη και οι ψηφοφόροι τους. Μη και... Γιατί μπορεί, σου λέει ένας, δυο, να πάρουν ανάποδες ρε παιδί μου. Μπορεί να πάρουν ανάποδες μέσα από αυτό το, το συρφετό, όλη αυτή τη μάζα. Να, να ενημερωθούν κανονικά μπορεί να πάρουν ανάποδες. Διότι αυτό που έγινε. Χθες είπαμε είναι είναι ιστορία. ιστορίας». Θα αναγκαστείς κι εσύ που με νύχια και με δόντια, με και με δόντια κοιτάς να κρατήσεις αυτή τη στιγμή την επιχειρησούλα σου, θα αναγκαστείς να πάρεις λεφτά. Θα πεις ώρας, θα πάρουμε μια ανάσα. η ανάσα σου θα είναι η τελευταία. Θα είναι η τελευταία. Αυτό που έχεις λοιπόν είναι δικό, θα είναι δικό τους πια. <ΣΣΣΣΣ> Όχι ότι δεν είναι τώρα ρε παλουγάρι μου, εντάξει το παλαιύεις αλλά θα, θα είναι δικό τους και με υπογραφές. Το υπογράψανε». Δεν μπορείς να απευθυνθείς πουθενά Πουθενά Τέλειωσε Ενημερώστε λοιπόν τους ψηφοφόρους σας για αυτό το πράγμα you know. Μαζί μετά αλλά ο Χερσό Εμπλεχθές μας μίλησε και για το κατοχικό δάνειο Πρέπει λέει να δούμε τι ακριβώς έγινε στην Ελλάδα Με το υποχρεωτικό κατοχικό δάνειο αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό από το θέμα των επανορθώσεων που έχει ρυθμιστεί με τη συνθήκη του Λονδίνου. Με αυτό συμφώνησε και η Ελλάδα μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Κατάλαβες, δηλαδή η Γερμανία μπορεί να συζητήσει για το κατοχικό δάνειο, αλλά για τις πολεμικές επανορθώσεις δεν υπάρχει περίπτωση τι να συζητήσεις. Εντάξει, αυτά τώρα μην τα επαναφέρομαι. Είχε υπογράψει και ο, ο, ο Καραμαλής. Τα είχε κάνει. ορίστε παρακαλώ my pain. Little girl, I was swallowing my pain. Τα πήραν όλα πίσω, παιδί μου Τα πήραν όλα πίσω Όταν είχε ανοίξει την ιστορία Τότε δεν βέβαια να πάνε μετά μέσα Από εκεί ξεκίνησε Ναι, ναι ναι, ναι, ναι Ναι, για να σας χώσουμε Ε, όλα παιχνίδια είναι Μην ανησυχείς. Σου λέω έρχομαι την Εφελίμ μου. Έρχομαι την Εφελίμ, μην ανησυχείς. Έλα, για. Μην ανησυχείς. Αυτά τα πράγματα τώρα καθόμαστε και τα λέμε για κατανάλωση. Είναι τελειωμένα από την εποχή που ο, και ο γέρος Καραμαλής είχε κάνει την ιστορία. Είναι τελειωμένα και με τις συμφωνίες που κάνανε για να μπει λαμο, με λαμογιά μέσα στην ΕΕ. Ο Είναι τελειωμένα. Τώρα πρόσεξε γιατί όλη αυτή η ιστορία... Παρακαλώ. Ναι, ναι, no no yeah, yeah, μετά την ιστορία τότε με το, μας της, no secret έβαλε no world isn't Ναι, φυσικά, ναι. Ναι, ναι, αυτό που λες είναι, είναι πολύ σοβαρό. Μιλάει για το κατοχικό δάνειο την ώρα που υπογράφουν την κυριαρχία της KFW και θα δίνει δάνεια η KFW στην Ελλάδα. Ε, να μην γίνει αλληλεσβερήση και εκεί να τα κλείσουν έτσι. Δηλαδή τι να κλείσουνε. Ποιος πρόκειται να σου δώσει λεφτά μωρέ για αποζημιώσεις και για <κυκλή> διάφορα πράγματα τέτοια τα οποία συνέβησαν. Πόσο πέρασε, δεν πέρασε, πέρασε ένα χρόνο. Από εδώ, από το ίδιο μικρόφωνο. Δεν ορλιόμεθα για τη δίκη Ιταλών εναντίον Γερμανών όπου παρέστησαν και επειδή ήτανε... ε, αφορούσε και το δίστομο και παλεύαν οι άνθρωποι και το ελληνικό κράτος ο, το ελλην... δεν είχε στείλει τότε νομικούς εκπροσώπους για να μην στεναχωρήσει τη Γερμανία και εσείς περιμένετε ακόμη ε, όλα αυτό το παραμυθάκι με τις αποζημιώσεις και τα κατοχικά δάνεια και τέτοια δεν υπάρχει αυτά είναι, τα θέματα είναι τελειωμένα είναι τελειωμένα. Ο κατακτητής των κατακτημένο δεν δίνει τίποτα. Τι να κάνουμε τώρα. Αντίθετα του παίρνει τα πάντα, τον ξεβρακώνει. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτούς τους παλαμακιστές έχουν τα κόμματα, αυτή την κατάσταση θέλουν, είναι πλειοψηφία. Και η αρχή της δημοκρατίας τους, της δημοκρατίας τους είναι αυτή. Ήταν να έχει ο άλλος 3 τα 104 και να σε κυβερνάει. Τι είναι η δημοκρατία τους. Ω αλλιώ θα βρει γυρμανοτσουλιάδε, ορίστε παρακαλώ, δεν με διακόπτε στο λες είναι επικοινωνιακά όμως και για να ξεφουσκώσουν και, οι... και οι αυτοί που τέλος πάντων έχουν το πρόβλημα από τους οπαδούς τους ε, το κάνανε έτσι το θέμα πήγαν στον παππούλια και του μιλάγανε για γερμανικές αποζημιώσεις αρνούμενοι να συναντήσουν το Σόιμπλε να του τα πούν μπροστά στις κάμερες Δεν κατάλαβα δηλαδή Δεν κατάλαβα είσαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μπροστά στις κάμερες λοιπόν να του τα πεις Χέρ παπάρα μου το και το και το και το Τι μου πήγες στο, στον Παπούλια Δεν λέει, ο Παπούλιας δεν είναι, είναι γνωστή η κατάστασή του Τι πήγες να κάνεις χθες στον Παπούλια να πούμε Να γράψουν οι κάμερες ότι ενδιαφέρθηκες Για τις αποζημιώσεις και για το δάνειο Εντάξει ρε Αλέξη Κάνε μας πλάκα εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση Παρακαλώ Yeah, yeah. την πήρε την πρίκα ο παπούλιας, δεν μπορεί να ζητήσει κι άλλα να πούμε. Έχει πάρει πρίκα ο άνθρωπος Δεν μπορεί να ζητήσει κι άλλα, δηλαδή πήγες να πούμε για να, για να τι να πεις στον πρόεδρο, σε ποιον πρόεδρο και με τι κύρος. Αφού είσαι αρχηγός της αξιωματικής ε, αντιπολιτεύσεως έπρεπε λοιπόν να συναντήσεις στο Σόιμπλε και εκεί να απαιτήσεις να γράφουν ανοιχτά οι κάμερες και να του πεις τρία τούβλα, πώς το λένε, σουλουμουτού, κοτσιτσιτσιμί, τρία τούβλα όρθια μεγάλε. Τι κάθεσαι και κάνεις όλα αυτά τα παιχνίδια Πόσο μπρόκολα μας θεωρείς να πω Πόσο τέλος πάντων Διότι ο, ο Σόιμπλε κάποια, σε κάποια στιγμή Είπε ότι Δεν έχουμε λέει Είναι άλλο οι αποζημιώσεις και αυτά δεν είναι Αλλά έχουμε λέει μια ηθική Κάτι μίλησε για ηθική υποχρέωση Μίλησε ο Σόιμπλε τώρα για ηθική υποχρέωση ναι ρε μεγάλε μίλησε για ηθική υποχρέωση Λοιπόν Εκτός των άλλων Πέρα από την ηθική υποχρέωση του Σόιμπλε Ο Σόιμπλε Πέρα από την GFW Και όλα αυτά τα κόλπα <Τοίλου> Μπορείστε παρακαλώ <Τοίλου> Ναι ναι ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ να είστε καλά Πέρα <Τοίλου> από αυτά μου <Τοίλου> <Τοίλου> κάνεις τώρα Ναι Ε Ζήτησε να βάλει χέρι και στο... έκανε ανοίξει για το Ταϊπέδα. Αυτή την ξεφύλλω ιστορία μου, ξέρετε Που βάζουν εκεί ένα δικό του να πουλήσει, να κάνει να αυτόσει, να. Και την ξέρετε την ιστορία. Δυστυχώ κολλήσαμε πάλι. <Το> Θα κάνετε υπομονή τώρα να ξεκολλήσει η ιστορία. Θέλει λοιπόν και το ΤΑΙΠΕΔ, αυτό το οποίο διαχειρίζεται τι την... τη... πωλήσει που λέμε και είχε βγει ο ΤΑΙΠΕΔΙΑΝός εκεί ο πρόεδρος και είπε Παι, παιδιά έλεος δεν πουλιέτε τίποτα <σομίως> ότι ξέρετε την ιστορία. <σομίως> τι να κάνουμε παιδιά, υπομονή, μας βγάζει λίγο το μηχάνημα από τη... Πάντως δεν έχετε παράπονο σε τέτοια εκτέλεση, δεν το έχετε ξανακούσει το τραγούδι. Καλό μου ξεκόλλα Γιατί το το δεφύλλερ εγώ είμαι που τραβούξω μια μπουνιά και να την γυρίσουμε στα παλιά μια χαρά κάναμε με τα βινήλια εκεί, δες Κατάλαβες Κάναμε μια χαρά με τα βινήλια και με τα δέτοια, τώρα παίρνουν υπολογιστές και τρίκες καθαρές. Γέναμε προχωρημένοι αριστεροί, δε μένω. Έχω και διαλύσει το νεκρό σύστημα τους και για τους Ελοχήμ τσ' αντίστηκαν οι και βάλαν το τέτοιο. Κάτι κάνανε Με... Δεν γίνεται αλλιώς. Ε... <laughs> Μας χακέψατε. Γαλό Αλως θα λιγάρη Ναι Now now μήκανε λεφτά στο κομμένο δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. και πήρανε τα λεφτά είπανε είπε ο Γερμανός και το έγραψαν αυτό στην εφημερίδα <Το> ναι. <Το> ναι, ναι Ναι Εντάξει ευχαριστώ πολύ <Το> Να σε <είσαι> καλά, <Το> να <είσαι> καλά. <Το> Τι να σου πω τώρα με το Γερμανό Να πούμε που έδωσε λεφτά στο κομμένο Και τα πήραν κάποιοι τα λεφτά Τι να σου πω τι Και να σου πω θα σε, θα σε κοροϊδέψω <Το> Δεν δε μπορώ να σου πω τίποτα Εκείνο που Που έχει σημασία α, Μπορέσουμε να πούμε δυο λόγια Γιατί ουσιαστικά περνάει και ο χρόνος Είναι αυτό Το ότι Το θεατράκι που κάνουνε καθημερινά Στις βολές των Ελλήνων Τσιριζέοι, Χρυσαυγίτες Και οποιοδήποτε άλλος τουρθή, το κάνει πάντα σε κεριές στιγμές Τη στιγμή που Υπογράφονται τόσο πολύ σοβαρά πράγματα για τα οποία χαμπάρι δεν παίρνουν. Βέβαια μετά από καιρό, μετά από, ξέρω εγώ αφού περάσει το θέμα, αφού υπογραφεί, μπορεί και να σου πούνε και κάτι. Αλλά τι να προλάβεις να πρωτομάθεις και να πρωτοσκεφτείς κι εσύ. Τι ακριβώς δηλαδή. Τι να προλάβεις να πρωτοσκεφθείς και να πρωτομάθεις. <Το> Παρακαλώ. Ο τώρα παίζει το παιχνίδι του αγαπητέ μου και το, η δήλωση που έκανε πριν από λίγο ναι, είναι αυτή ότι το, το κατοχικό δάνειο θα πάει στο ταμείο επενδύσεων που θα πήγαινε εσύ περίμενες ποτέ περίμενες ποτέ να... δεν δε, δε γίνονται αυτά δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου ρε παιδί μου δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου είσαι σκλάβος του τι άλλα ελληνικά ρε γάμο το να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρε πούσι μου Ρε πουσίμου, μου, τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε; Και καθόμαστε τώρα, ο κόσμος πεθαίνει Ο κόσμος πεθαίνει, δεν είναι υπερβολή Δεν έχει να πληρώσει τους κολοφόρους σας και τα κολοχαράτσια σας Λοιπόν τα οποία σας έχουν υπο, υποχρεώσει να βάλετε οι κατακτητές Και κάθεστε να πούμε και δημιουργείτε θεατράκια και, κάθεστε και, και κάνετε συνέδρια Και, κάθεστε και κάνετε όλες αυτές τις, Όλους αυτούς τους θεατρινισμούς Όλους αυτούς τους θεατρινισμούς Τι άλλο πρέπει να κάνουν δηλαδή wow. Τι άλλο πρέπει να κάνουν Μίσκας όμως Θα τα πάρουν από του εφοπλιστές Οι εφοπλιστές δεν θα δίνουν Πως το λένε φόρο Θα δίνουν θελοντική προσφορά yeah. Δεν το στο στο φίλο μας τον να 150 150-140 εκατομμύρια ευρώ ε, να τα βάλεις στον προπολογισμό. Ε, ε. Σωσου Ελλάδα σώσου. Σωσου Ελλάδα σώσου. Ε. Επίσης, επίσης τώρα που θα κλείσουν 500 καταστήματα τραπεζών στην Ελλάδα έτσι και μέσα στους επόμενους μήνες θα απολυθούν α, γύρω στους 5.000, όχι πολύ ρε παιδί μου 5.000, σπρώξους και αυτούς θα κατάνα απώμε για αυτά τίποτα, δεν, θα βρούμε κανένα πάνω ξέρεις, αυτοί δεν είναι και πολλοί να κατέβουν στον δρόμο να πάνε οι κάμερες εκεί να παίξουν το θεατράκι δεν έχουν και μεταπτυχιακά και δοκτορά να μιλάνε 5-6 γλώσσες όπως η Δημοτική Αστυνομική κατάλαβες, θα παίζουμε το θεατράκι μας αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους το σχέδιο γιούγκο να προχωράει 500 καταστήματα έτσι 500 καταστήματα Βάλε τώρα, βάλε πολλαπλασία σε κόσμο, έτσι, πολλαπλασία σε κόσμο. Δεν μπορούν αυτούς να τους πάρουνε. παράδειγμα ξέρω εγώ μια τράπεζα στην Άρτα έχει δύο, τρία από καταστήματα. Θα κρατήσει ένα. Πού να, τι να τους κάνει, πού να τους βάλει. Mm. Τους βάλει απέξω να βάζουν τον κόσμο στη σειρά, στην ουρά, τι να τους κάνει. Τι να τους κάνει πουλάνε και τους παλαθρονήσεις στη Χαλκιδική, πουλήστε τα μορεόλανα από με το θέμα, το δεν παίρνετε και να πάρετε φράγκα τα τρώτε να με, κατάλαβες ε, η πόλη του Ντιτρόιτ λέει, η πρόσεξε η Μέκα της αυτοκινητοβιομηχανίας ε, προσπαθεί να σωθεί από τους δανειστές και κήρυξε πτώχευση το καταλαβαίνεις τώρα η... το Ντιτρόιτ είναι πλουσιότερο ήταν πλουσιότερο από την Ελλάδα, σε φράγκα μιλάμε Μεσά. η καρδιά της αυτοκινητοβιομηχανίας της Αμέρικα. Προσπαθεί να σωθεί από τους δανειστές και κυρίσει πτώχευση. Mm -hmm. και εσύ κάθε εδώ να πούμε και να σου κάνει αναλύσεις ποιος, ποιος τώρα και να σε σώσω χατζιδάκης με τους Σαμαράρε μεγάλε. Το βρούτσι και τα άλλα παιδιά. Και βέβαια, όπως λέμε κάθε μέρα, δεν έχουμε δει τίποτε ακόμη. Και κάθε μέρα αναφωνούμε δεν γίνονται αυτά. Για να μπει σε νοσοκομείο, θα πρέπει λέει να εισαχθείς πρώτα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κατάλαβες θα είναι νοσοκομεία τα οποία θα μετατραπούν σε μικρά ιατρία. Από εκεί με παραπεμπτικό μπορείς να μπεις στο νοσοκομείο. Δηλαδή το θέμα είναι το εξή τώρα, πέρα από τη, τη, τη βλακία που σκέφτηκαν αυτοί οι ισοτήρες. Οι ανασφάλιστοι θα έχουν δικαίωμα να μπαίνουν στα νοσοκομεία ακόμη και ως επίγον περιστατικό. Όχι φυσικά, δεν είναι αφού αυτό. Αλλά σκέψου τώρα εσύ ότι έπαθες κάτι παιδί μου, έκτακτο. Λέμε τώρα. Πρέπει να πα πρώτα στο μικρό πώς λέγεται πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πώς λέμε πρωτοβάθμια εκπαίδευση που είναι η πιαγωγία, ξέρω εγώ τι είναι να πούμε και αυτά και μετά να σου δώσει παραπεμπτικό Εσύ τώρα σου έχει πε το καλέμι στο κεφάλι, το καλέμι εκεί που βαράζεις να πούμε την πέτρα και πας με το καλέμι φημωμένο στο κεφάλι, βρίσκεις πού είναι η πρωτε... πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, βλέπουν αυτοί ότι έχεις φημωμένο το σφυρί του τσεκούρι το καλέμι στο κεφάλι, σου δίνουν για να πα ως έκτακτο περιστατικό Σε νοσοκομείο Μεγάλε τι να σου πω <Το> Να τους χαίρεσαι ειλικρινά Και κοίτα τώρα που θα σου έρθουνε Γιατί θα ξεκινήσουν στα πανηγύρια Να τους κρατάς καλά στο χώρο; Γλύψ και τις κολότριχες μια φορά ακόμα Θέλουν γυάλισμα Αυτούς έχεις Διότι γύρω στις 600.000 οικογένειες Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστες σας λέει τίποτε αυτό Αυτές οι ήθελαν να ξερα Σκέφτομαι μερικές φορές με το, με το ηλίθιο μυαλό μου Αυτές οι 600.000 οικογένειες Σε κόμμα είναι Σε κόμμα είναι Είναι σε κόμμα Είναι ανασφάλιστη Έτσι είναι σε κόμμα Ποιον παλαμακίζουν αυτές οι 600.000 οικογένειες Παρακαλώ. Ευχαριστώ τι, σε, σε κόμμα είναι 600.000 οικογένειες Αυτό σημαίνει να βάλουμε 3 άτομα μέσω όρο 3 άτομα Κοντεύουν τα 2 εκατομμύρια 3 άτομα μέσω όρο Να βάλουμε 2 άτομα μέσω όρο. Πόσα θέλετε να βάλουμε στην οικογένεια Σε τι κόμμα βρίσκεστε ρε παιδιά Με συγχωρείτε Σε τι κόμμα βρίσκεστε που πιστεύετε Ότι η μπουμπούκοι της ζωής σας οι Σαμαράδες, οι Κουρέλιδες, οι Βενιζέλη και οι Τσίπριδες της ζωή σας θα σας σώσουν. Κατάλαβες, καμιά πανεσθηνιακή μαντήλα δεν βγήκε στον δρόμο για αυτά τα πράγματα. Με τα ωραία καλογραμμένα πανό από τους επιγραφοποιούς. Κανένας υδρότας βουλευτή δεν, πλα, δεν ε, ε, πώς το λένε, ανακατεύτηκε με αυτούς τους ανασφάλιστους. Πήγαν εκεί που ήταν οι κάμερες, βγήκαν από τη Βουλή, σαν την Αλίκη Βουγιουκλάκη, χλουπ, βγήκαν να πούμε και κατέβηκαν στο λαγό. Όχι άλλο Βάλτε να πούμε αέριο να φτιάξετε τη ζωή σας. Όχι άλλο κάρβονο. Και το συνεχίζει να κολλάει εδώ, με συγχωρείτε κιόλας. Μουσική Πρέπει να το... άστα να ξεχωρίσει. Από 15 Ιουλίου ε, φυσικά μην τολμήσετε να κάνετε διαδήλωση Μπήκε μπαίνει σε εφαρμογή ο νόμος των διαδηλώσεων Τα δόπιτι <κυρίζει> <κυρίζει> θα κάνετε αυτά τα ωραία πανώτα μεγάλα Τώρα που θα τα ξεδιπλώνετε πάνω στο πεζοδρόμιο Ή θα τα προσαρμόσετε Οπότε λοιπόν οι συναθρήσεις θα διεξάγονται Με τρόπο που δεν διαταράσετε η οδική κυκλοφορία Η κοινωνική ζωή της πόλης Και όλα αυτά θα πηγαίνετε συντεταγμένα στο πεζοδρόμιο μη και πατήσει κανένα στο οδόστρωμα, την έχετε βάψει. <Συσίλια> <Συσίλια> <Συσίλια> Μη και πατήσετε στο πεζοδρόμιο, την έχετε βάψει σου λέω. Έχουμε τώρα ένα 1,5 πόσο δύο χρόνια, ακούμε για 1,5 εκατομμύριο άνεργου, ακούμε εκείνο, ακούμε για 600.000 οικογένειες ανασφάλιστες, για τόσα παιδιά τα οποία είναι όχι στο όριο της φτώχειας, στην πείνα. Όλα αυτά, όλα αυτά, αν τα, τα δεις δηλαδή, τα οποία μεταφράζονται σε, σε ένα ποσοστό το οποίο δίνει σε αυτά τα κόμματα πάνω από 80%, έτσι... Σε όλα αυτά τα κόμματα τώρα Τα οποία έχουν πρέπει να είναι γύρω στα 50 Άμα κάτσεις και τα μετρήσεις Κάπως σε τρυλαίνει αυτή η κατάσταση Κάπως σε τρυλαίνει αυτή η κατάσταση Θα ορίστε, παρακαλώ Τι να σου... ΣΥΡΙΖΑ και κανένα άλλο κόμμα δεν θα σου πει τίποτα για αυτό το νόμο διότι είναι κόμα και ειδικά και ενωμένο τώρα πως το λένε, χωρίς συνιστώσεις και στα κόμματα επιτρέπεται, η... ε, κατάλαβες, είναι κόμα και στα κόμματα επιτρέπεται στα κόμματα και στους συνδικαλιστικούς φορείς Σε ποιον πίστευσες εσύ ότι θα επιτρεπόταν σε εκείνους τους ταλέπορους, εκείνες τις μανάδες και τις γριές που είχαν κατεβεί στον δρόμο και τις λιανίσαν στο ξύλο όταν είχαν αγαναχτίσει με αυτό που γινόταν στην Ελλάδα. Όχι. Επιτρέπεται μόνο στα αναχώματα όπως μας είπε ο Αλέξης. Ο ίδιος ο Αλέξης μας το είπε. Αν δεν ήταν ο Τσίριζα θα είχαμε ιστορίες στην Ελλάδα. Ο ίδιος. Σας το βάλω να τα ακούσετε αν θέλετε. Οπότε στα αναχώματα, στις συνδικαλιστούμπες και στα κόμματα επιτρέπεται. Σε, δηλαδή, Σε κανέναν συνταξιούχο που θα πάει να σηκώσει τη μαγκούρα να τους πει «Πεθαίνουμε ρε παιδιά» «Όχι φυσικά» Κυρίες μου και κύριοι να το τελειώσουμε το θέμα σήμερα Προσπαθώντας να ξεκολλήσει το μηχάνημα ε, Μείνετε συντονισμένοι αν το επιτρέψει το μηχάνημα Μάλλον θα κάνει εκπομπίου καναλάρχης Πολλά φιλιά και χαιρετισμούς έχετε από την κούλα Σας ευχαριστούμε που σήμερα κάνατε μεγαλύτερη υπομονή Με αυτά τα τεχνικά προβλήματα που είχαμε να μας ακούσετε Και να ευχηθούμε όπως πάντα να είσαστε καλά Πολύ καλά Γεια και χαρά σας.